Κύριε Κοντεγκέργη, καλησπέρα καταρχά. Καλησπέρα. Λοιπόν, ε, αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο συζήτηση ταμπού τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή, όλοι λέγαμε ότι οι δημοσκοπήσεις όταν θα του γίνει κακή χρήση, μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο χειραγώγηση. Ε, τώρα επιτέλου, και το λέω από αυτή την άποψη, δηλαδή άνοιξε αυτή, αυτή η συζήτηση. Ε... Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχουν δύο μείζονε θεσμοί του σύγχρονου πολιτεύματος, της σύγχρονη πολιτικής ζωής που είναι το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και οι δημοσκοπήσεις που αποτελούν ταμπού γιατί είναι τα υψηλά, υψηλού διαμετρήματος οχήματα μέσω των οποίων ε, επιβάλλεται και λειτουργεί αυτό το καθεστώς της ολιγαρχίας και των ολιγαρχών. Ε, χωρίς αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν. Διότι βρισκόμαστε, η ελληνική περίπτωση είναι πολύ χαρακτηριστική, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον απόλυτης του της ταύτιση του κομματικού με το πολιτικό σύστημα αλλά και της ε, πλήρους αποδόμησης, κατάρρευσης αυτού του πολιτικού συστήματος ε, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην επιφάνεια. Ε, αυτό ε, συνεπάγεται έναν υψηλού επίπεδου έλεγχο από τον των δύο θέσμων ε, μια κοινωνίας, που είναι τα οπτικοακουστικά μέσα, τα μέσα ενημέρωσης όπως λέγονται και οι δημοσκοπήσεις. Εσεί πώ την βλέπετε, πώ την παρακολουθείτε, όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε. Δικαιώθηκε πανεγυρικά, βεβαίω, η Real Group, η οποία όταν είπε ο Χατζη Χατζηνικολάου, κάτι φαίνεται ότι ήξερε όταν είπε ότι δεν πρόκειται να μεταδώσει δημοσκοπήσεις ε, μέχρι και την τελευταία μέρα των, ε, των εκλογών. Έχει απόλυτο δίκιο, διότι οι δημοσκοπήσεις ε, με τον τρόπο που γίνονται και με τα αιτήματα που θέτουν ε, αποβλέπουν στο να χειραγωγήσουν το άτομο, τον πολίτη και να τον εντάξουν μέσα στη λογική που θέλει κομματοκρατία, κυρία Κουδωπούλ. Ε, και αυτό είναι το πρόβλημα δείτε λίγο και τώρα που άνοιξε άνοιξε με την έννοια της ακριβούς σημεία ακριβούς απόδοσης it, του αποτελέσματος τη ψήφου ναι. ε, υπάρχει μια απόσταση μεγάλη μεταξύ αυτού που θέλει ο πολίτης και αυτού που ψηφίζει και αυτό αποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουν χωρίς να το υποψιάζονται εκείνοι οι οποίοι τις πραγματοποιούν διότι η ψήφος της εκλογές είναι ψήφος ανάγκης, ψήφος σκοπιμότητος, ε, ψήφος χειραγώγησης, εξαναγκασμού δηλημάτων διλημάτων αλλά δεν αποδίδει την ακριβή σκέψη και βούληση του πολίτη. Αλλά το ρόλο τους ως ένα βαθμό τουλάχιστον τον... τον... Όχι ως ένα βαθμό, σε πολύ α, μεγάλο α, βαθμό. Ναι, σε πολλές περιπτώσεις και εξ ολοκλήρου. Θυμηθείτε ότι... Ναι. ότι ε, καθηγητές... Δηλαδή, το φρόνημα το επηρεάζουν, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Θα σα πω ένα παράδειγμα για να δούμε μετά που εντάσσεται αυτό ο διάλογο που πάνε να ανοίξουν. Δεν ναι. θα αγγίξει αυτό που είναι η φύση των δημοσκοπήσεων, για ποιο σκοπό υπάρχουν και τι έπρεπε να εξυπηρετούν. Ε, δείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ξέρετε ναι. πάρα πολύ καλά ότι ε, ένα κανάλι έφτιαξε ένα κόμμα. Ναι. Ε, Συγχρόνω επιστρατεύτηκαν οι δημοσκοπήσει οι δημοσκόποι, για να του δώσουν και ποσοστό, πριν ακόμα δημιουργηθεί. Και του δώσαν και δεκαπεντάρια κιόλας. Ναι. Τι δηλώνει. Δηλώνει ότι ε, έχει, έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν υποκατάστατα τα καταραίοντα ε, κομματικά μορφώματα τύπου ΠΑΣΟΚ ε, προκειμένου να αποτελέσουν το υπομόχλιο για να ελέγξουν τα δύο άλλα κόμματα, δεν έχει σημασία πως πολιτεύονται, αλλά για να αποφευτεί η κατάρρευση, που είναι είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το προετοιμάζουν με έναν τρόπο ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε. Επιστρατεύουν τα σκουπίδια. Είπα κάποια στιγμή ότι ε, όλα αυτά τα. 58, τα, ε, οι ελιές, τα ποτάμια είναι σκουπίδια και παρεξηγήθηκαν οι ομοτράπεζοί μου ε, διότι λέει έχουν δικαίωμα οι πολίτες να είναι το, στο εκλέγεσθε και τους απάντησα ότι αν θα το είχαν δεν θα το υφύρπαζαν τα κόμματα διότι ο πολίτης σήμερα για να έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθε που δηλώνει το σύνταγμα, το δικό του σύνταγμα πρέπει να περάσει από τα κόμματα να υιοθετηθεί. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού Ποια είναι η φύση του πολιτεύματος για να δούμε αν ο κάθε πολίτης ένας αγρότης παραδείγματος χάρη μια χαρά είναι ο αγρότης για τη δουλειά που κάνει ένας ταβερνιάρης παραδείγματος χάρη μια χαρά μπορεί να, να κάνει κουμάντο στην ταβέρνα του ή οποιοςδήποτε άλλος εάν πρέπει να κυβερνήσει όχι με λόγω, υπό το πρίσμα της αισθητίας <Ρι> αλλά αυτό που σηματοδοτεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Τι λέει αυτό το πολιτικό σύστημα? Ότι ο ιγέτης, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, έχει στα χέρια του τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας. Σημαίνει ότι μπορεί να εξαγοραστεί, μπορεί να υποκύψει σε εκβιασμούς, σε σκελετούς που έχει στην πλάτη του, σε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί ο κάθε χαβαλές να φιλοδοξεί και να Πιστεύουμε αξιόπιστα ότι έτσι εφαρμόζουμε το Σύνταγμα από τη στιγμή που το έχουμε καταργήσει, γιατί ο καθένα μπορεί να κυβερνήσει. Μα ο καθένα θα μπορούσε να κυβερνήσει αν είχαμε δημοκρατία, ξέρετε. Τώρα επιβάλλεται να γνωρίζει. Γιατί το λέτε έτσι, αν είχαμε δημοκρατία, δεν έχουμε. Να γνωρίζει την εσωτερική και την παγκόσμια πολιτική και όχι να, κάνει, να βγάζουμε τον οποιονδήποτε εκεί και ω έτοιμο. Το ίδιο το σύστημα το δικό του το δηλώνει αυτό, διότι είναι ακριβώ. Εκλόγιμη μοναρχία ολιγαρχικού τύπου με αυστηρά χαρακτηριστικά ολιγαρχία. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί κλεισέ, αλλά το βιώνουμε πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Α, απλώς φέτος πια δεν τηρήθηκαν ούτε τα προσχήματα, ιδιαίτερα με σχήματα όπω το ποτάμι και όλα αυτά που κι εσεί περιγράφατε. Α, γιατί έχει... Οι δημοσκοπήσεις, ο ρόλο, ο προορισμό, η αναγκαιότητα, εγώ θα πω, το δημοσκοπήσεων. Δεν είστε κανεί κατά των δημοσκοπήσεων φυσικά. Ακριβώς. Κατά τη, του τρόπου χρήση των δημοσκοπήσεων, προφανώ. Είναι η, η αντίθεση. Ε, ενώ οι θα έπρεπε να να αποτυπώνουν την πραγματικότητα την πολιτική, παράγουν και επιβάλλουν πολιτική πραγματικότητα και εκεί είναι για μένα κύριε καθηγητά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας Κύριε Ακριβοπούλου, εάν αφαιρέσουμε τη λέξη δημοκρατία θα συμφωνήσουμε ε, για τη λειτουργία του κρατούντος πολιτικού συστήματος ακόμα και αυτού του πολιτικού συστήματος που θέλει να μεταβάλει τον πολίτη σε καταναλωτή των συμφερόντων που πουλάει. Αυτό ο οποίος ελέγχει τα μέσα Ακόμα και σε αυτό το σύστημα Θα έπρεπε Τόσο τα μέσα ενημέρωσης Όσο και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων Να είναι ενταγμένες Σε ένα σύστημα δημόσιας λειτουργίας Δημόσιου σκοπού θα, Να πούμε το εξής Οι δημοσκοπήσεις Δεν ασχολούνται όπως και Τα μέσα ενημέρωσης Είναι άρρηκτα γι' αυτό τα συνδέω ναι, ναι. Τα συνδεδεμένα Δεν, δεν Επεξεργάζονται, δεν διαχειρίζονται ένα προϊόν όπω το μπαμπάκι που το παίρνει, το αγοράζει ο βιομήχανο και το κάνει ύφασμα. Διαχειρίζονται την πολιτική. Η πολιτική είναι η ύπαρξη, η συγκρότηση τη κοινωνία, οι τείχε τη κοινωνία. Όποιο λοιπόν διαχειρίζεται την πολιτική υπό το πρίσμα τη ιδιοκτησία τη επιχείρησή του και άρα του συμφέροντό του, σημαίνει ότι μεταβάλλει την πολιτική σε ιδιοκτησία του και μεταβάλλει τον πολίτη από δημόσιο λειτουργό σε απλό καταναλωτή. Άρα λοιπόν θα έπρεπε οι εταιρείε δημοσκοπήσεων όπως και τα ΜΜΕ να είναι εταιρίες ιδιωτικού συμφέροντος που ο ιδιώτης αντί να περιορίζεται μόνο στην επένδυσή του διαχειρίζεται και το σύστημα ή μήπως θα έπρεπε η μηπω θα επρεπε η λειτουργια του συστήματος άρα και η λειτουργία των δημοσκοπήσεων να υπόκεινται σε κάποιον καταστατικό χάρτη και σε κάποιο υπερκείμενο θεσμικό όργανο που θα το έλεγε το, το Υποτίθεται ότι υπάρχουν αυτά τα όργανα ελέγχου Άρχουν. αλλά Άς, πώς ε, πώς... λέω και εγώ υποτίθεται το θέμα είναι και ο πολίτης να είναι Ω, γιατί... ε, προσεκτικός και να ε, αυτό εκπαιδεύεται διότι η εκπαιδεύση έχει καταργηθεί με την έννοια που, που το εννοούμε στη, στη συζήτησή μας έτσι. Ε, να μην να μην τις αποδέχετε ή να σκέφτετε ή να προβληματίζετε εν πάση περιπτώσει. να σας πω κάτι ναι. η... τόσο οι εταιρείε δημοσιοποίησεων όσο και τα κανάλια, ε, είναι υπό τον απόλυτο ιδιωτικό έλεγχο αυτών που τα κατέχουν. Δεν έχω αντίρρηση να είναι ιδιωτικά ή δημόσια. Το σύστημα λειτουργίας τους θα έπρεπε να μην υπόκειται στον ιδιοκτήτη των μέσων και στους συντελεστές. Γιατί το λέω. Διότι η ελευθερία που έχουν τα μέσα δεν είναι πρωτογενής, είναι δευτερογενής. Την έχουν για λογαριασμό για την εξασφάλιση της ελευθερίας της κοινωνίας. Όχι για την ελευθερία τη δική του, ω αυτό σκοπό. Η οποία λειτουργεί σε βάρο τη ελευθερία τη κοινωνία. Και... Καθώ το αποτέλεσμα είναι να χειραγωγείται. Ακριβώ. Ε, είχα... Αυτό αποτελεί ανομαλία και του σημερινού πολιτεύματο. Ναι. Είχα προτείνει από το 1988 και το 1989 που είχα την ευθύνη τη ΕΡΤ, ΕΕ, είχα προτείνει την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Που θα είχε και έναν δικό του καταστατικό χάρτη που θα. Έθετε τους όρους λειτουργίας του όρου λειτουργία του συστήματο ΜΜΕ και των δημοσκοπήσεων. Ξέρετε τι έγινε. Αντί να είναι. Είτε να κλείσουμε αυτό. Τι έγινε, η διακομματική που είχα πετάξει έξω από την ΕΡΤ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν θέλουν οι ηθήνοντε να αλλάξουν το σύστημα. Το ΕΣΟΡΟΥ λοιπόν θα έπρεπε να έπαιζε έναν ρόλο παραδείγματο χάρη για να είμαστε ακριβεί. Ε, ναι και να ολοκληρώσουμε κύριε καθηγητά. Ε, θα έπρεπε το ΜΕΓΚΑ να είχε υποστεί τεράστια κύρωση για την πολιτική που ακολούθησε στο θέμα του ποταμιού, για να μην πω άλλα, αλλά και επίση για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσει όμω θα μπορούσαν να παίξουν και έναν άλλο ρόλο, ξέρετε, και θα παίξουν στο μέλλον. Ρόλο Λέτε. του, για να μπορεί η βούληση τη κοινωνία να, ε, να λειτουργεί ω στοιχείο του πολιτεύματο. Να μην μπορεί να παίρνει ο κάθε πρωθυπουργό, ο κάθε υπουργό ή κάθε βουλή την απόφαση που τη αρέσει και η κοινωνία να είναι απούσα. Ο λόγος ύπαρξης της πολιτικής και των θεσμών είναι η κοινωνία. Δεν είναι οι θεσμοί που υπάρχουν και η κοινωνία είναι το εξάρτημά τους, όπως είναι σήμερα. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει λόγο τα πράγματα και οι δημοσκοπήσεις εδώ, εάν θα ήθελαν να είναι το σύστημα αντιπροσωπευτικό, θα μπορούσαν να παίξουν ακριβώς αυτόν τον κεντρικό ρόλο να θεσμηθούν δηλαδή με όρους ναι. επιστημονικούς για να αποδίδουν την ακρίβεια της κοινωνίας, της βούληση τη κοινωνίας, για όσα... Και όχι να επηρεάζουν την βούληση τη κοινωνία. Εδώ είναι χειραγώγηση απλή. Ακριβώς. Απόλυτη Σας... χειραγώγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθέλητα. Καλά κύριε.